195 ΕΜ Στέλιο. Σε ραδιοφωνική χρονιά θα πρέπει να υπακούσω στους κανόνες της δεσμευμένης δημοσιογραφίας, κλείνοντα το στόμα μου, για ότι συμβαίνει με προκάλεμα το ισχύον δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτή την χρονιά θα πρέπει να κάνω το μικρόφωνο του ραδιοφώνου προέκταση της ασυνειδησίας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 Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι yeah. Καλώς ήρθατε στους 101.5 Ράδιο Αρτα. Κυρίες μου και κύριοι Η εκπομπή στον τοίχο είναι ε, Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου 2681 4060 Αν θέλετε να μας κάνετε κάποια παρατήρηση 2681 4060 yeah. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι μέσω ιερού 2 Όπως και στα ραδιόφωνα που κάνουν τον κόπο Είναι στην ευχάριστη θέση, είμαστε στην ευχάριστη θέση εμείς δηλαδή Να μας αναμεταδίδουν και σε εις άλλας περιοχάς Στην Κύπρο, στην Κοζάνη, Λοπόννησο, ο Αδελούπη. Λοιπόν, ε, κυρία μου και κυριέ μου, ξεκινήσουμε το τσαμπούνισμα και σήμερα. Πάει ο, ο Ιανουάριος, ε, την κουπανάει κι αυτός, μία να έρθουν τα φακελάκια, κελώς να έρθουν τα φακελάκια. Μεταλαβαίνετε τι σας λέω. Αλλά αισθάνεσαι εκάπος διαφορετικά ρε παιδί μου, κάπως πιο ευρωπαϊκό μαστούρις, πόσο ευρω... ευρω, ευρω Παϊκομούρης Ναι αισθάνεσαι όταν έχει υπουργό Ο οποίος έχει κάνει Η οποία μάλλον έχει κάνει καριέρα στο, Στη διεθνή μόδα Νιώθεις αλλιώς Ναι ε, Κυρίε μου και κύριοι Δεν γίνεται να μην γελάσεις. Δεν γίνεται να μην γελάσεις. Διότι όπως καταλαβαίνεις ε, Έβαλαν τα βιογραφικά των υπουργοποιημένων Των 40τόσων υπουργοποιημένων Της ε, μικρής ευέλικτης κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα ε, Και πραγματικά βλέποντας ότι ε, Έχω υπουργό που έχει κάνει καριέρα στο διεθνές Στο διεθνές μόντελινγκ Πώς το λένε ρε παιδί Στην αγορά της μόδας Νιώθω κάπως Πιο ευρω, ευρω, ευρωπαϊκομούρης Μ' αρέσει αυτό, ναι wow. Βέβαια, άντε να, μην, να γίνουμε κουραστικοί Εκεί μέσα υπάρχουν άνθρωποι Οι οποίοι δεν ξέρουν τι είναι το μεροκάματο, έτσι Με Σε κέρια υπουργεία yeah. Δεν ξέρουν τι είναι το μεροκάματο yeah. Από το 1974 που βγήκαν στο κουρμπέτι Είναι επαγγελματίες Κομματικοποιημένοι Πολιτικά, εγώ, πες το Δεν ξέρουν τι σημαίνει Δηλαδή όταν δεν τους έθρεφε ένα κόμμα Τους έθρεφε Βουλή Και δεν ξέρω Με μεσηλίβες φαντάζομαι Δεν πας τον κυρία μου και κυρία μου Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι Ο άνεμος Ο αριστερός άνεμος Ο οποίος πνέει ε, Τρεις μέρες τώρα στην Ελλάδα ε, Είναι ούριο Ή κατούριος πες τον ναι, όπως Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έχουμε αριστερή κυβέρνηση με πάνω καμένο. Αυτό είναι δηλαδή, ναι. Πάνω καμένος Πάνω καμένος Ναι. Με τον Τέρε Κουίκ είναι αριστερή. Έρε, κάποιοι ταλέποροι κάποτε. Κάποιοι ταλέποροι κάποτε που έβλεπαν αυτές τις μουτσούνε να τους γδέρνουν το σαρκείο κυριολεκτικά, μιλάμε. Όταν περνάνε τα χρόνια. Κάποιοι οι οποίοι δεν είναι μνησίγακοι Χορτασμένοι πλέον υποδύονται ότι ξεχνούν τα πάντα Αλλά όταν έβλεπες κάποιους να ξεσκίζουν το σ... τη σάρκα Τη σάρκα κυριολεκτικά ανθρώπων Οι οποίοι πάλευαν για το δίκιο ή ήταν άνθρωποι του μεροκάμα του Και σήμερα σου λατσάρουν αγκαζέ με του αριστερούς Και σε κυβερνάνε σε πιάνει κάτι Αλλά πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω Λοιπόν θα είδατε χθες κυρίας μου και κύριοι Ότι αυτές οι, οι αγορές γενικά οι αγορές Μετά τις δηλώσεις για, του κυρίου Λαφαζάνεως Για πάγωμα και ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ Για το πάγωμα της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ Και άλλων κρατικών επιχειρήσεων έγινε ένας χαμός Το χρηματιστήριο πήγε κάτω Τα εκτινάχτηκαν τα επιτόκια Τα ίδια πράγματα δηλαδή Μία από τα ίδια δηλαδή Μία από τα ίδια να να γίνουν μάλλον ξεκίνησαν αυτοί να βαράνε τα ταούλια Μπά και χορέψει ο Τσίπρας αλλά μην δεν ξέρουμε θα δούμε την αντίδραση σε αυτή την ίδια ακριβώς ιστορία που στείλουν οι διεθνείς εντάξει να μην χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις να λέμε τα κοράκια μέσα στους λέμε οι διεθνείς μαλάκες ελληνικότερα, ελληνικά ρε παιδί μου ελληνικά Ξεκίνησαν λοιπόν κυρία μου και κυρία μου και βασισμένες στις πρώτες δηλώσεις των υπουργών της αριστεριών της κυβερνήσεως στην Ελλάδα ε, τα έκαναν ένα μπάχαλο όλο βγήκε όμως κυρία μου και κυρία μου ο Δραγασάκης να κάνει επανορθωτικές κινήσεις και εντάξει εμείς δεν το καταλαβαίνουμε εσείς σίγουρα το καταλαβαίνετε Με, ότι αυτή η πολιτική του έχω και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο εντάξει είναι μια πολιτική αριστερά την οποία δεν καταλαβαίνουμε εμείς και διότι είπε ο κύριος Δραγασάκης ότι η κυβέρνηση θα ασκήσει τα μετοχικά δικαιώματα του κράτους αλλά με τρόπο που δεν θα θίξει τα συμφέροντα ιδιωτών μετόχων των τραπεζών ε, εντάξει όχι ακριβώς χέσε ψηλά και αγνάντευε απλά εντάξει, είναι αυτά τα βαθιά νοήματα της αριστεροσύνης ειδικά του Δραγασάκη ο οποίος έχει δουλέψει και σε μεγάλες εταιρίες Από ό,τι λέει το βιογραφικό, ναι Σε πολύ μεγάλες εταιρίες Οικονομολόγος, ναι Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουμε Εμείς οι κοινή Παρακαλώ Α, μπράβο Ναι κύριε Λέει ο κύριε Τηλεακροατής εδώ Κύριε Τηλεακροατή μου Με τη στρούγκα την προηγούμενη την παρακρατική Χρόνια τώρα βλέπαμε πολλά Καταπίναμε πολλά Τώρα να δεις τι έχεις τα καταπιείς. Τώρα δεν θα σου βαφτίζουν το Το, το, το κρέας Πως το λένε Το, το χορτο κρέας yeah. Κάτσε σου λέω Αυτό που λες τώρα να πούμε που μου πες, Ότι ε, η, οικονομική, η, η πολιτική είναι όπω την καταλαβαίνει ένα κοινό μυαλό ότι άμα δεν σπάσει αυγά ε, ο Μελέτα δεν τρώει διότι τα αυγά δεν μπορεί να το κοιτά εκεί. Να πούμε δεν είσαι φίδι να το καταπιέσει ολόκληρο, ξέρω εγώ τι να σου πω να πω. Λοιπόν, τι να σου πω. Πάντω είναι μια πολιτική, κυρία μου και κυρία μου, που σίγουρα, ε, σίγουρα εσεί την καταλαβαίνετε καλύτερα. Όχι απλώ καλύτερα, την καταλαβαίνετε απόλυτα. Εμεί δηλαδή δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Γεγονός είναι ότι αρχίζω να έχω θάματα και οράματα Ναι Αρχίζω να έχω θάματα και οράματα γιατί Κοίταξε να δεις κάτι τώρα Δεν χρειάζεται να σε Παρα... Παρακαλώ Καλώς τον hey, hey, hey, hey. Ναι ναι ναι hey, hey, hey, hey. Ναι ναι ναι hey, hey, hey. Έχουμε Ά, δε, θα σε σκάσω Θα σε σκάσω ρε δεν θα σε σκάσω ρε Δεν το λέω ρε θα σε σκάσω Έλα γεια γεια γεια Θα σε σκάσω ρε Δεν θα το πω αυτό Θα σε κάνω ταμπούρλου σου λέω Τούμπανο θα σε κάνω Μέχρι να το πω δηλαδή Γιατί αφού ξέρει ότι θα το πω στο τέλος Λοιπόν που λες Ελινάρα μου ήθελα να σου πω το εξή. Αρχίζω και έχω θάματα και οράματα Γιατί για να έχει θάματα και οράματα Δεν χρειάζεται να είσαι στρατηγός και δει να έχεις πάρει τα γαλόνια σου σφάζοντας Έλληνες Δεν χρειάζεται επίσης για να έχεις θάματα και οράματα να φοράς φουστανέλα την οποία εμπνεύστηκε ο Θεός και σου, την είπε, σου είπε το σχέδιο πως θα τη φτιάξεις όταν τον είχες καλέσει στο σπίτι σου για φαΐ Δεν χρειάζεται να είσαι τέτοιος για να έχεις θάματα και οράματα όταν εδώ περιφέρεσαι στη Δανημαρκία εδώ πέρα λοιπόν στην Ελλάδα, λοιπόν Καταλαβαίνεις Έτσι λοιπόν και εγώ μάλλον αυτό θα γράψω σήμερα Έχω θάματα και οράματα Λοιπόν μεγάλε Απλά εκείνο το οποίο περίμενα Για να πριν ξεκινήσω τα θάματα και οράματα Ήτανε μια άλλη γλώσσα ρε παιδί μου Μια άλλη γλώσσα Πώς να σου το πω δηλαδή Μια άλλη γλώσσα Δεν μπορείς ξαφνικά έτσι, Θα μου πει γιατί δεν μπορείς Τι ανάγκη έχεις Είχε την αγωνία του μεροκάματου ποτέ όχι αλλά δεν μπορείς να χρησιμοποιεί αυτή την ξύλινη την πάγια γλώσσα της γαλάζιας ή πράσινης τρούγκας η οποία ξέσκησε έναν λαό 70 χρόνια τώρα δεν μπορείς την πρώτη μέρα που βγαίνεις έχοντας την εξουσία να λες ακριβώς τα ίδια πράγματα να κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα να συνεχίζεις με μια γλώσσα η οποία τον ανθρώπινο πολιτισμό τον πληγώνει παρακαλώ καλώς τον έλα ναι ναι ναι ναι σωστά δεν, όχι δεν περίπτωνα τίποτα, απλά λέω μια, μια διαφοροποίηση στη γλώσσα ρε παιδί Στο πως θα, θα μου πλασάρει το, το αγγούρι, πως να σου το πω δω δηλαδή. Έγινε, να είσαι καλά φίλε, να είσαι καλά φίλε Ευαγγέλη ε, Αποβοήτευση μεγάλη γιατί δεν μπορεί να βγαίνει πρώτη μέρα. πρώτη μέρα Δηλαδή να κάθεσαι στην καρέκλα και να πετάς στο πόπολο ότι εγώ δεν θα ιδιωτικοποιήσω τη ΔΕΗ Πώς δηλαδή θα... Μήπως θα ήταν προτιμότερο να του πεις Ότι κοίταξε να δεις Καταργούμε αυτόν και αυτό τον νόμο Στρεφόμεθα εναντίον της κολοευρώπης Η οποία έχει κάνει το νερό όπως είπαμε χθες υδραυλική ενέργεια Και τα... Και προχωράμε λοιπόν Να... Διότι μεγάλε το... Τα θάματα και οράματά μου Μου λένε το εξής Η πασοκική τακτική ήταν γνωστή αποκτάς κάτι με τη συνδικαλιστο... συνδικαλοϊστορία κουμαντάροντάς το, το απαξιώνει. μα είναι επιχείρηση, μα είναι πλατεία, μα είναι τέτοιο και μετά το δίνεις για πάρκινγκ, με συγχωρείς, σε ιδιότη Αυτή ήταν η τακτική, γιατί φαίνεται γιατί φαίνεται ότι θέλετε να μας κοροϊδέψετε να συνεχίσετε την ίδια τακτική Από τον καμένο, δεν περιμέναμε τίποτα το γαμέντρο ούτε περιμένουμε τίποτα να ασκήσει την πολιτική ή να έχει τη γλώσσα ενό ε, ανθρώπου ο οποίο έχει διαβάσει πέντογράματα. Διότι η πρώτη ενέργεια του είναι να βρει λέει 185 εκατομμύρια για να ικανοποιήσει του ένστω. Είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Υπουργό Εθνική Άμυνα. Δεν πέρα ξέρετε πόσοι μήνε πέρασαν για τη σειρά που λέγαμε που παρουσιάστηκε στο στρατό και δεν είχαν άρδειλα να του δώσουν, ότι έδινε. Επίτηδε άδεια στους φαντάρους γιατί δεν είχαν να τους συτήσουν δεν πέρασε πολύ καιρός δεν πέρασε οπότε από τον Καμένο τι να περιμένω εγώ μεγάλες να κάνει καμιά επίθεση με κανα F25 παρακαλώ ναι. Ναι. ακριβώς αυτά θα λέγαμε αυτά θα λέγαμε ναι, ναι ναι ναι το θέμα λοιπόν ναι το θέμα λοιπόν είναι επειδή έχει εκεί και τον πολέμαρχο, τον Πασόκοφ, τον Τόσκα, τι να του κάνει την αύξηση στο, στον αξιωματικό, Άμα δεν, έχεις, άμα δεν λειτουργεί του ραντάρ στον Εύρο Άμα δεν έχει αρβίλα ο Φαντάρο, Άμα δεν έχει Φαΐ ο Φαντάρο. Τι ακριβώ να την κάνει την αύξηση. Καταλαβαίνει, μεγάλε, είχε και ο τηλεοκρατή χθε που είπε: Ένα σπίτι ξεκινάς από το βόθρο να το φτιάχνει. Δεν το φτιάχνει πρώτα από το ρετυρέ. Δεν μπορεί δηλαδή. Η, η, τελικά ο καμένο με του αριστερού λαφαζάνη και τέτοια. Οι πρώτες δηλώσεις που κάνανε ήταν για να ικανοποιήσουν το στρατό το δικό τους, τους ψηφοφόρους τους, όχι το λαό, όχι τις πραγματικές ανάγκες. Κάνε μια δήλωση ρε, ότι εμείς εδώ πέρα θα, θα κοιτάξουμε τα αρβίλια των φαντάρων, το, το συσίτιο των φαντάρων και μετά δώσε, δώσε του αξιωματικούς. Ήπαμε να μην δώσεις, δώσε άμα έχεις τον άμπακο, Δώσε τους εκεί γιατί να μην του δώσει. Αλλά κοίτανε δίπλα σου, ρε! Θα μου πει τώρα τι να δει, Μεγάλε πάνω. Οχ, το άλογο είσαι καβάλα. άλογο, τα άπαιξε τ άλογο. Δεν ξέρω αν έχετε δει το ζέρβα καβάλα σε άλογο. Ναι, λοιπόν μου λέει, τι, τι να πει; Εντάξει, εδώ δεν περιμένω τίποτα από τον πάνω. Ο, ο, ο πάνω είναι γνωστό φασιστάκι τώρα εδώ και πολλά χρόνια. Τον πάνω θα περιμένουμε τώρα. Εντάξει. Έκανε και αφού στο πεγνίδι που έκανε εκεί να πούμε με τα δίθεν αντιμεμνημονιακά Και τέτοια και τα Να κρατήσει από τη στρούγκα αυτούς που κράτησε Λοιπόν και τι, τι να περιμένουμε απ' το πάνω Αλλά περιμένεις ας πούμε από το λαφαζάνι Λέμε επειδή είναι και γέρνη αριστερά η πλατφόρμα Περιμένεις μια γλώσσα διαφορετική ρε παιδί Περιμένεις γι' αυτό σου λέω έχω θάματα και οράματα Και θα αρχίσω να τα γράφω τα θάματα και οράματα διότι δεν τα λέμε εμείς, κυρία μου και κυρία μου Ούτε γινόμεθα μικροπρεπείς Οι ίδιοι τα κάνουνε, βγαίνοντας Μη βγαίνει και η άλλη τώρα με το καναρινή, το φυτρί, το παλτόνα, να πούμε Γέλαγε κι ο κάθε πικραμένος Και φταίμε εμείς τώρα που γελάμε Όχι, σε ρωτάω Σε ρωτάω, πες μου Τώρα κοίταξε να σου πω κάτι μεγάλε Αν ο Βαρουφάκης θέλει βίο η πρώτη πράξη που έπρεπε να κάνει ήταν να βγει με τον αρχηγό του τον Ζίπρα και να πούνε σήμερα καταργούνται οι αποδοχές των ε, ε, βουλευτών. Σήμερα καταργούνται. Από σήμερα λοιπόν δεν πληρώνονται. Όπως έχουμε παλιότερα Παίρνουν αυτά τα ψηλά εκεί για πώς τα λένε τα παραστάσεις και άντε. Δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Τίποτα ρε, δεν υπάρχει. Βγήκε ο Βαρουφάκης να μας κάνει τώρα ποιο ο Βαρουφάκης. Το παιδί των παραθύρων του Sky, προσέξτε. Το παιδί των παραθύρων του Σκάι. Με πήρε τηλέφωνο ο άλλο και με, με ξέχισε. Μου λέει τι 130.000, 180.000 σταυρού πήρε. 180.000 επαναστάτε στην Ελλάδα βρήκαν μπροστά του τον βαρουφάκι σωτήρα και τον ψεφίσαν. Δεν μα μας λέω εγώ μου. Α έντε τώρα να <ΣΣΣ> Και βγήκε ο βαρουφάκι, ναι, τάχθηκε υπέρ του λιτού Είπα εγώ τίποτα μου. Όχι πόρσε και καγιέν, Όχι πόρσε και καγιέν, Όχι και λιμουζίνες Στου Στους Αέργους ε, ε, Βουλευτές, όλον αυτό το συρφετό που Μαζόχτηκε εκεί μέσα πάλι Που είναι να γελάει ο κάθε πικραμένος Καλά ο πικραμένος πάει τώρα, είναι στην κονόμα του Κάπου είναι διορισμένος κι αυτός, σωτήρας Ο συγκεκριμένος πικραμένος Λοιπόν το παιδί των παραθύρων Του καραφλούζου Ήρθε λοιπόν επαναστατικά και αριστερά να μας πει αυτά που μας ε, περίμενε, περίμενε σου λέω έχω θάματα και οράματα θα, α, θα αρχίσουμε να τα γράφουμε Όχι σκουπίδια στις παραλίες Όχι γαγέν και φόρδε Όχι σκουπίδια στις παραλίες Όχι χοντόκ στους κίλους Έλα Ναι. Ναι. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Αν ο Βαρουφάκης με τις πόρσε και καγιέν και σκουπίδια στις παραλίες εννοεί τους δημόσιους υπάλληλους, γιατί μόνο αυτοί κινούνται πια με πόρσε καγιέν. Ναι, όπως τα ακούς, μη σου πάει το... Ε, και αφήνουν σκουπίδια στις παραλίες... εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάτι πήγε να πει. Αλλά δεν νομίζω. Διότι εδώ ανοίγουν μπουκα οι πόρτε και ξαναπέρνουν ο άλλο ο, ο, ο Καταναούγκαλο, πώ το λένε, λέει, Γρήγορα, γρήγορα, παιδιά, να μαζέψουμε πίσω τον κόσμο. Εντάξει, ρε αδερφέ, μην κάνει έτσι. Έχ, υπάρχουν και οικοδόμοι άνεργοι και άνεργοι και αγρότε που έχουν να δουν το, το, το, το, το, το μυροκάμα του να πούμε πέντε χρόνια. Μην κάνει έτσι, ρε μεγάλο. Θα βγάλει κακό σπυρί στον κόλλο από την αγωνία σου. Κατάλαβε γιατί πάει κατά διαόλου όλου ήδη ξεκινώντα το πράγμα. Διότι όλη αυτή η διόγκωση που θα γίνει πάλι των χαραμοφάιδων Λοιπόν, να το πούμε έτσι, τι έχουμε να κρύψουμε, να άλλωστε η μου Λοιπόν, όλη αυτή η διόγκωση Γι' αυτό σου λέω, έχω θάματα και οράματα Λοιπόν, θα, πάλι με τους ίδιου συνδικαλο... Ο, ο, ο, ο τέτοιους να πούμε Γι' αυτό και πήγαν ορδές συνδικαλιστών, πασόκο συνδικαλιστών στο ΣΥΡΙΖΑ θα κουμαντάρει την κατάσταση, θα τη βγάλει άχρηστη και στο τέλος θα σηκώσει τα ποδάρια ψηλά. Να τα λοιπόν τα θάματα και οράματα. Να τα φαίνονται μπροστά τα θάματα και οράματα, κατρούγκα τώρα είσαι και εσύ εμεί δεν ξέρουμε από αυτά να... Αλλά φαίνονται τα θάματα και οράματα μπροστά. Άστε σχέστε στις αγορές. Χέστε στις αγορές σου λέω. Λοιπόν, πλάκα μας κάνεις τώρα Ήρθε ο Βαρουφάκης να μας μνημονεύσει τον προκάτωχο του Λέει τον Αλέκο Παπαδόπουλο Ρέ, κάνε, καμιά μια κολοτούμπαρα μεγάλη Και κοίτα, κοίτα, τι θα κάνεις, α πούμε Σ Πήρες 180.000 ψήφους Από τα τηλεοπτικά παράθυρα Και ήρθε να μας πουλήσει πνεύμα Εμάς δηλαδή Γιατί στου οπαδούς σου Οι οπαδούς σου ακόμα είναι με τη γεύση της αριστεράς Στο, στο δεξί μάγουλο Έλα τελείωνε, να Λοιπόν, και καλά εντάξει μέσα σε όλα έχουμε και εκείνο και το κολοκύθι Εκείνο το πράγμα το κατασκεύασμα που λέγεται Θεοδωράκης Ο οποίος μας είπε ακροδεξιή και άλλε τέτοιε τρίχες Αφήστε τώρα να πω με την ιστορία Λοιπόν κοίταξε να δεις κάτι Εγώ θα, θα θέλω να μου μιλάει ο Θεοχάρης Θεοδωράκη Εσύ είσαι ένα τίποτα Ο Θεοχάρης είναι σωτήρας Ο βουλευτή σου Ο Θεοχάρης είναι αυτό τον οποίο εγώ να πάω να τον προσκυνήσω το Θεοχάρη και το Θεοδωράκι Ναι, ας τους άλλους Λοιπόν, τι έχουμε Λοιπόν, α, έχουμε Ομπάμας μας με τσιπρα... τσιπρά μας Λέω έχω όραμα έχω, Αρχίζω να έχω όραματα και θάματα Μου έρχονται ε, ε, ε, Ανακοίνωσε ο κύριος Ομπά Στον κύριο πρωθυπουργό Ξέρεις ποιος είναι ο κύριος πρωθυπουργός ναι, Ότι θα υπάρχει συνεργασία Ανάμεσα στα Υπουργεία Οικονομικών των δύο κρατών Βεβαίως θα υπάρχει συνεργασία Απλά το θέμα είναι ότι Τη μέρα που θα αποφασίσουν να σας στείλουν ε, Να σας στείλουν σου Περίμενες Ακόμα δεν ξεκίνησαν τα όργανα Δεν ξεκίνησαν τα όργανα ακόμα Μέχρι να ανασυνταχθεί να Και η γαλάζια Η στρούγκα Οι παρακρατικοί να ξαναμπουν στο παιχνίδι καταλαβαίνει τώρα Λοιπόν, τί, λοιπόν ε, ε, Την κυρία Πως τη την είχε στην επικρατία, Στην επικρατεία σου Ο φίλος μου ο Αλέξης Που ευγήκε κιόλας στο επικρατίας βουλευτήνα με την αριστερά Η οποία το, είναι τοποθετημένη Εκεί από το Ιστιτούτο Λεβί Δεν το λέω εγώ Το ίδιο το Ιστιτούτο Λεβί το λέει Εντάξει μην αρχίσετε πάλι Τι λέμε για συνωμοσιολογίε και τέτοια Ναι το Ιστιντούτο Λεβί Λοιπόν ε, είναι η κυρία Ράνια Αντωνοπούλου ναι αυτή λοιπόν την οποία την κάναμε και αναπληρώτρια υπουργό τη αριστεράς για την καταπολέμηση της ανεργίας δεν ξέρω αν με συλίβεις, το Ινστιτούτο Λεβί ενδιαφέρεται στην Ελλάδα για την καταπολέμηση της ανεργίας έχεις πρόσεξε μεγάλε γι' αυτό πρέπει να πάρω φόρα κάποια στιγμή οι τύχοι από το στούντιο δεν κρατάνε το κεφάλι μου να το, να το κουτουλήσω λοιπόν έχεις αριστερά κυβέρνηση ναι ρε, παιδί μου και το Ιστιτούτο Λεβί, το οποίο είναι δηλαδή βγαλμένο από τα μέσα, από τα Σοβιέτ. Ναι, ρε, ενδιαφέρεται για την καταπολέμηση τη ανεργία στην Ελλάδα. Οκ, πάμε παρακάτω. Η κυρία αυτή λοιπόν, η κυρία Αντωνόπολου, υπουργό δηλαδή, είναι διευθύντρια του τμήματο έρευνα και ισότητα των δύο φίλων του του Λεβί στη Νέα Υόρκη. μην αρχίσει πάλι ότι τα λέμε εμεί έτσι Λοιπόν, για να καταλάβουμε λοιπόν τη θέση του Ιστιτούτου Λεβί για την Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν σας ενδιαφέρουν αυτά, πότε σας ενδιαφέρουν, αλλά ακούστε τα. Ο Γιώργ Μπιμπόου είναι ερευνητής στο Ιστιτούτο Λεβί, Λεβύ, καθηγητής του Skydmore, ξέρω εγώ, College και Ταλιμπάν και Ταλιμπάν. Ο ερευνητής αυτός του, Λεβύ, του Ιστιντού του, του, Ιστιντού του Λεβύ, στη θέση του για την ενομένη Ευρώπη προτείνει λοιπόν μαζί με το ιστιτούτο τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Υπουργείου Οικονομικών το οποίο θα τροφοδοτείται με ποσοστό 3 έως 5% του κοινοτικού ΑΕΠ από φορολόγηση πανευρωπαϊκή προσέξτε το εν λόγω Υπουργείο θα αναλάβει άκουσαν άκουσαν όλες τις δημόσιες επενδύσεις σε όλες τις χώρες της ενομένης ΕΕ. Ευρώπης. Πράγμα που σύμφωνα με τα μοντέλα του Λεβί, θα οδηγήσει σε ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους των χωρών της ενομένης ΕΕ Ευρώπης και τη σύγκληση κοινοτικού δημόσιου χρέους σε αποδεκτά επίπεδα του ΑΕΠ τη Ευρώπης. ΕΕ. Είπα και εγώ. Είπα και εγώ. Δεν θα ενδιαφερόταν το Ιστιτούτο Λεβί να κάνει όλες τις δημόσιες επενδύσεις σε όλες τις χώρες της Είπα και εγώ Σε παρακαλώ δηλαδή Παρακαλώ Μα, τι εντύπωση να μου κάνει, όλα ξεκινάνε από οικονομία. Εντάξει, όλα εδώ τε, όπου θέλουν, το, όπως θέλουν το βαράνι, το, το νταούλι, και από πίσω ακολουθούν, εδώ έχουν εκατομμύρια αμοιβάδες, ρε πλάγκα μου. Κάνει. Συγγνώμη, ζητώ ταπεινά συγνώμη από τις αμοιβάδε, αλλά εντάξει, δεν βρίσκω άλλο ε, πρόχειρο. Okay. Ακολουθούν εδώ αμοιβάδε, τι μου τώρα. Αυτά που λε είπα και εγώ το Ιστιτούτο Λεβί, δεν θα ενδιαφερθεί να κάνει όλες τις δημόσιες επενδύσεις Σε όλες τις χώρες της ΕΕ Γιατί για παράδειγμα ας πούμε ε, Λέμε τώρα Ότι ο, ξέρω εγώ, ο, ο Βούλγαρος Είναι χαζός ρε παιδί μου είναι, Θα κάνει δημόσιες επενδύσεις ο Βούλγαρος Ή ο Έλληνας Ή ο, ο Πολωνός Καλά άστο το Γάλλο και αυτοί θα μπούμε Μιλάμε για τους άλλους Ευρωπαίους Τους από κάτω ναι. λοιπόν, Να μην πάει το Ιστιντούτο Λεβί Να κάνει όλες τις δημόσιες το ιστιτούτο Λεβή σα τα λέει μεγάλε Δεν σα τα λέμε εμεί. Αριστεροί μου Έλα <Τι> ναι. ναι Ναι συγκλίνουν οι απόψεις ναι. <Τι> Α μεγάλη χέστηκε η αμοιβάδα τώρα Αν συγκλίνουν οι απόψεις του Γιούγκερ με του Τσίπρα Χέστηκε η αμοιβάδα τώρα Η αμοιβάδα τώρα κοίταει να μπει Να, να, να μπει στο... Τη μασόχα ψαρε μεγάλε <laughs> Πότε διαφέρθηκε η αμοιβάδα τώρα Για τέτοια πράγματα Βλάκα που κάνεις Πότε ε, Ξανά ζητάω συγγνώμη από τις αμοιβάδε έτσι Λοιπόν ε, έτσι λοιπόν Έχεις κυρία μου και κυρία μου Τα πικρά δάκρυα ε, Ζει ακόμα Από το παλιό σκύλο ρε ο Ζει ακόμα Εμπεθαίνουνε αυτοί με τίποτα ρε ε, με τσοτάκου λες, να πω. Ζησκάρντε Στέν, λοιπόν, έστειλε δα, δακρύβρεκτη επιστολή στον αρχηγό τη Γαλάζια Στρούγκα, τη παρακρατική Γαλάζια Στρούγκα, να το τονίζουμε αυτό, γράφοντα, τι του, του γράψε Εκφράζω τα ειλικρινά μου συναισθήματα τώρα που βιώνετε την αρνητική πλευρά τη δημοκρατία. Λοιπόν, α βγει ένα Ειριζέο να τον βρει. Ε, ξέχασα, είστε του πολιτικού πολιτισμού. Διότι όπω βλέπετε από το βρωμόσκυλο, το Ναζιστικό καθήκη Το γαλλικό απέθαντο ναζιστικό καθήκη Ο Ζισκάρντες Τεν Σας ονομάζει αρνητική πλευρά της δημοκρατίας Ας βγει λοιπόν Ξέρω ο υπουργός εξωτερικών Ίσως ξέρω κάποιο Να το πει ας το διάλερο Εχώ τον σε ένα τάφο το βρωμόσκυλο εκεί πέρα Αλλά ξέχασα Είναι και αυτός σύμμαχός σα. Είναι ο Ευρωπαίος, είναι Γάλλος want... Έτσι λοιπόν έρχεται Ο κοινά αποδεκτός από τον κύριο Τσίπρα όπως και από όλο τον κόσμο ο Ιούγκερ, να σου λέει ξεχάστε το κούρεμα χρέο θα τροποποιήσουμε τους από αποπληρωμής κατάλαβες Μεγάλη ε, μα δεν πάει να βγάλεις εσύ εδώ να αναστήσεις το Στάλιν να τον κάνεις ε, κυβέρνηση ο Γιούγκερ με την παρέα του θα στα πάρει μέχρι δεκάρας όχι θα στα πάρει θα στα παίρνει μια ζωή μέχρι δεκάρα ο Γιούγκερ και όλη αυτή η να στο παρέα Παρακαλώ. Βοηθάτε ευχήν και ξένα παντρεύτη! Πήρε χαριδιά ράντρα. Πήρε χαριδιά. Είναι στο δημόσιο. Είναι δικαιωμένο στο δημόσιο. Α, τι. Α, τέτοιο πήρε. Άμα τέτοιο πήρε, πήρες θα του κάνει. Διώξε το να πάρει έναν δημόσιο. Αμαν. <laughs> Βόητησαν όλοι, παντρεύκαμαν. Άντε, για, yeah, yeah. Οι φίλοι μου, οι φίλοι μου, η βοηθάτη και ξένα παντρευτού και εγώ Λοιπόν, και ήταν παντρευτεί, και εγώ οι καημένοι, πάρω κανέναν. Πειδή και έχει το μισθό, θυμάμαι τώρα πριν αιώνε να πούμε, όπου τσακώνονταν δύο γειτόνισε και η μία έλεγε μία στην άλλη: Να σκάει η δημόσια εγώ. Να σκάεις έχουν νύπ δημόσια. Μάλιστα, κυρία μου και κυρία μου Αυτά που λέσεις να πούμε με το Junker Τώρα τι να κάνουμε εμεί να μην τα λέμε αυτά Εφόσον ξεκίνησε Κίνησε η όλγα μας πρωί να πούμε Κίνησε η κυβέρνησή μας Τα γνωστά ωραία Να μην τα λέμε, τι να κάνουμε Άραξ, Είναι διαφορετική η θέση μας Προς Θεού δεν είπαμε να συμφωνήσετε Δεν θέλουμε να συμφωνήσετε Προς Θεού Οπότε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου, Ξεχάστε, είπε ο φίλος Γιούνκερ, ο φίλος σας, ο σύμμαχός σας Juncker, το κούρεμα του χρέους. Θα τροποποιήσουμε τους όρους αποπληρωμής. Που σημαίνει σε απλά ελληνικά, γιατί τα ξεχάσαμε και αυτά, αγαπητέ μου, ότι στον αιώνα τον Άπαντα και μέχρι να τους πάρεις αυτονών όλων των Ευρωπαίων τα κεφάλια να παίξεις μπάλα στην πλατεία συντάγματος, θα πληρώνει. Πού θα τα βρίσκεις, τι να σου πω. Από του φόρου που θα βάλεις στου δημόσιους υπάλληλου. Τι να σου πω, γιατί για δουλειά δεν το συζητάμε. Δεν κουνιέται φίλο. Φίλο μιλάμε. Ούτε υπάρχει προοπτική να κουνηθεί ο νέο νικητάκα κάποιο φίλο. Ένα φίλο. Κουνήσου ρε παιδί μου, στάξι καμιά δουλειά. Για δουλειά μιλάμε. Δεν μιλάμε για κομματοσκυλίαση για διορισμό στο δημόσιο και για βουλευτιλήκη. Για δουλειά μιλάμε για εργασία για υπαλληλίκη, εργατηλίκη αγροτηλίκη βιομη... βιοτεχνηλίκη βιομηχανηλίκη για τέτοια δουλειά μιλάμε κάνετε τε πάντως δεν κουνιέτε τίποτα φίλο για να γίνει καμιά τέτοια ιστορία κυρία μου και κυρία μου <σκυρία> <σκυρία> σας είπα ότι και σας ξαναλέω τη θέση μου <σκυρία> ότι αυτά είναι ναζιστικά κοθόνια Κοθόνια. Τώρα, αν ο Αλέξη, ξέρω εγώ, νομίζει ε, ότι ο Γιούγκερ και, και Σούλτ και τέτοια να πούμε, είναι ναζιστικά κοθόνια μια φωλιά ναζιστοφασιστοειδών η οποία θέλει ποσό με ενδιαφέρει για την Ευρώπη για, να, να βάλει σε μαύρη εποχή και την έβαλε και την Ελλάδα. Αυτά τα ναζιστικά γουρούνια λοιπόν δεν οροδούν προουδενώ. Έρχεται ο Σούλτ σήμερα ή αύριο στην Ελλάδα. Και πριν έρθει θέλησε να θυμίσεις τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας διότι εμείς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας θα υπερασπιστούμε άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτά που κάνει. Λοιπόν, δεν θα υπερασπιστούμε το γερμανοφασιστικό γουρούνι το οποίο λέγεται Σούλτς επειδή εσύ νομίζεις ότι είναι συμμαχός σου. Ήρθε λοιπόν να θυμίσεις τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα ποιο είναι το αφεντικό. Και, και είπε Και είπε λοιπόν το κάθαρμα, είδαμε φρίκι ότι η Ελλάδα εγκατέλειψε την κοινή γραμμή τη Ευρώπης ΕΕ για τη Ρωσία. Δεν μπορεί από τη μία να απαιτεί ενότητα για την Ευρώπη και από την άλλη να σπά την κοινή ευρωπαϊκή γραμμή. Επειδή είπε ο Αλέξη <κυκλή> για την Ουκρανία και για τι κυρώσει που, ε, που έβγαλε η φασιστική, η ναζιστική Ευρώπη του Θεοδωράκη. Μην ξεχνάτε, δεν μπορεί ο Θεοδωράκη Ευρώπη μεγάλη. Ο Χάρης και παρέα του, ναι, σου λέω. Μεγάλε, επειδή είπε ο Αλέξη αυτά που είπε, δεν με ρωτήσατε, ήρθε λοιπόν το ναζιστικό κάθαρμα τη ΕΕ που λέγεται Σούλτσο, ο οποίο έρχεται ω ο νου στην Ελλάδα, νομίζω μπορεί να έρθει σήμερα, αύριο να του τραβήξει το αυτή το Αλέξη. Διότι αν δεν είσαι μεγάλε με την Ευρώπη, με την Ευρώπη δεν είσαι τίποτα πια. Κατάλαβε, γι' αυτό κόπτεται. Κόπτεται οι πατριώτες σαν το Θεοδωράκι, το Θεοχάρι, τον Γκουίκι, όλου αυτού. Δεν κάνουν χωρί Ευρώπη μεγάλε. Δεν κάνουν χωρίς Ευρώπη. Παρακαλώ καλό. Ναι. Ναι. Ναι. Εντάξει, στο πρόσωπο του, του Τσίπρα βρίζει και του οπαδού του και του. Το, τι να σου πω! Και μάλιστα να στο χοντρίνω κιόλα. Ο Τσίπρα αυτή τη στιγμή δεν είναι πρόεδρο του συνασπισμού. Πώ το λένε του ΣΥΡΙΖΑ, Δεν είναι πρόεδρο ενό κόμματο, είναι πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Στο πρόσωπό του βρίζει όλου του Έλληνε. Χαίστηκαν μωρέ, οι Έλληνε. Εδώ του ξεφτύλιζαν πέντε χρόνια ρε τι αμοιβάδε. Πλάκα μου κάνει. Και αυτοί πήγαν 30% στη Στρούγκα τώρα την παρακρατική. Μη και φύγει ο από την κυβέρνηση. Άσε με μωρέ που θα ενδιαφερθούν τώρα. <Σκυκλή> Γεγονός είναι πάντως μια καλή αρχή, αλέξη μου, αν ακούς που <Στυπλή> με τον δεχτείς για την συνεπίστευση. <Στυπλή> πες του αφέβγα από εδώ, μόλις μορέ... σουλτάνα <Στυπλή> της Ευρώπης να πω <Στυπλή> Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Επειδή λοιπόν, αλέξη, μας είπες ότι ξανάρχεται η αξιοπρέπεια, πες του αυτό ρε μαλάκα από δεν ξέρω, πέστε το κάπω διπλωματικά, εσύ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα τη δική μα. Εντάξει, προ Θεού. λέει, είδα με φρίκι, Είδα με φρίκι ο φασίστα, ο ναζίστας τώρα ότι η Ελλάδα εγκατέλειψε την κοινή γραμμή. Επειδή είπε ο Αλέξης ότι. να μα ρωτάτε πριν βγάλετε ε, τι αποφάσει για εμπάργκο και διάφορα άλλα στη Ρωσία. Κατάλαβε μεγάλε. Ναι, σου λέω. Και τι απάντησε τώρα η Ενωμένη Ευρώπη εκτό από τον Σούλτ που με φρίκι, ο άνθρωπο με φρίκι. Αυτό το ναζιστοκάθαρμα είδε με φρίκι τη, την λογική που είπε ο Τσίπρα. Τη λογική απάντηση που έδωσε ο Τσίπρας Και τι απάντησε τώρα η Ευρώπη ΕΕ στι επικρίσει τη κυβέρνηση Τσίπρα για τι κυρώσει στη Ρουσία Προτείναμε λέει να μπει υποσημείωση στη νέα ανακοίνωση για κυρώσει εναντίον τη Ρωσία. Ότι η Ελλάδα δεν καλύπτεται από τι νέε κυρώσει, αλλά η νέα κυβέρνηση τη Ελλάδα δεν ήθελε να μπει γραπτό η εξαίρεσή τη. Ρε και Στείλτε τους ρε να πάνε στο διάολο όλοι ρε. Στείλτε τους ρε Αλλά θα μου πεις που να... Όταν έχεις ένα λαό που περιμένει να διοριστεί Αντί να, για να δουλέψει Και με την καινούργια αριστερή κυβέρνηση Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς Με συγχωρείς Αλέξη Και εγώ λέω κουβέντα παραπάνω Τελαβαίνεις τώρα <χω> Ναι Και μια και είμαστε Σε αυτή την της Ευρώπης Όπου... Αυτά τα ζεις στο Μούρικα, όλα μιλάνε. Και απόθε φρέκι ο Σούλτ. Να δούμε τι μα είπε ο θεματοφύλακα των ευρωπαϊκών συνθήκων τη Οικονομισιόν, ο Κατάινεν. Α, καλά, μπορώ να ζήσω εγώ χωρί Κατάινεν. Τι μα είπε λοιπόν, Η δεν αλλάζει την πολιτική τη σύμφωνα με τα αποτελέσματα εθνικών εκλογών. Για να υπάρχει η ΕΕ, ΕΕ, ΕΕ πρέπει να τηρούνται οι δεσμεύσει, διότι είναι δεσμεύσει προ όλου του Ευρωπαίου πολίτε. Έχετε δει άλλο Άρεφεξα! Συγχωρείτε, δεν γίνεται. Κάποιο πρέπει να του στείλει στο διάλο Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Διότι, να σου πω κάτι, πώ δεν μου κανένας κανένα. Παρακαλώ! Ναι, χεστιγουργά τώρα είναι. Ποια δημοκρατία ναι, τώρα! Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ποια δημοκρατία ο Κατάινεν. Δημοκρατία, εθνικέ εκλογέ. Σα έχουμε γραμμένου εδώ. Έχουμε Χάιλ Μέρκελναμ. Εσύ μα λες για εθνικέ εκλογέ. Τι μα νοιάζει, δεν είσαι στην Ευρώπη Αυτά λέει ο Κατάινεν, δημοκράτη μου, αριστερέ μου. Ακούσε τη σου που Κατάινεν τώρα. Την γράφει στα παπάρια του, λέει, τι εθνικέ εκλογέ. Η Ευρώπη να καλά. Βέβαια είπαμε μεγάλε. Είπαμε. Ότι άμα δεν είσαι σε κάποια στρούγγα Δεν γίνεται αλλιώς Δεν μπορεί να περπατήσει Ωγκαλέ Τι έγινε Τον αποκαλούν pop star των ελλήνων οικονομολόγων Άρχισε καλά εντάξει Α το βαρουφάκι η Γερμαν... Ο γερμανικός τύπος Βέβαια ο βαρουφάκι μου Βγες και σύρτα εσύ Εσύ έχεις τώρα Σύ έχει τα μεγατσάνελε τα σταρτσάνελε, τα αντενατσάνελε αντί για ξέκολα εκεί κανιά ώρα πες να φωνάξουν εκείνα του τασίρεις οι λιαγκοσκορδάδες τέτοιοι, τραβά ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, τώρα ο πρετεντέρης τώρα ο πρετεντέρης δεν είναι με την καινούργια κατάσταση ο μπάμπης άκουλει pop star τον νέο Αλέξη όταν λέμε δεν ξέρω πραγματικά δηλαδή όταν λέμε επειδή είπε ότι θα ξαναφέρεις την αξιοπρέπεια πίσω είσαι τόσο μάγκας Άντε λοιπόν Α Μια απάντηση δεν χρήζει ο Κατάινεν Όταν καταργεί τη, Με μια λέξη την, ε, Τις εθνικές εκλογές ε, Καλά για κάθε χώρα πόσο, Ειδικά για την Ελλάδα Προχτές βγήκε ο Πρωθυπουργός Προχτές με εθνικές εκλογές Και έρχεται κάποιος Κατάινεν Πως λέμε Γιώργος ε, Παπαδόπουλος Ξέρω εγώ ένα ελληνικό όνομα Λέμε τώρα Κάποιος κατάει λοιπόν και τα καταργεί. Λοιπόν, και φίλε Βαρουφάκη, όρμα τώρα εσύ παρακαλώ πάρα πολύ. Εξάλλου τι ξέρεις και από παράθυρα και από τέτοιο. Και ρίχτα στο γερμανικό τύπο. Λοιπόν, πριν την πρώτη συνάντησή του οι Γάλλοι με τον Βαρουφάκη, προσέξτε, κόβουν κάθε συζήτηση για κούρεμα χρέος. Φυσικά, στη γραμμή δεν θα μπορούσε, ο Μοσκοβησή να μην είναι στην ίδια γραμμή. Συζήτηση για αλλαγή οικονομικής πολιτικής Μόνο όταν εφαρμοστούν οι προσυμφωνημένες δεσμεύσεις Με την ΕΕ Έτσι είπαν οι Με πρώτο βιολί το μοσκοβισή Γιατί τώρα θα κάνουν μια συνάντηση Με τον Βαρουφάκη Ού, Τι έχουμε να δούμε λες Α καλά. Κύριε, <laughs> Κύριε αριστερή μου Θα σας λέγαμε το περιβόητο το Πάρτιτς Βάρα Σκρίστιτς Τσικλίστιτς Πηλίκυστιτς αλλά είπαμε ότι πρέπει να διαχειριστείτε μια κατάσταση τώρα το πως θα τη διαχειριστείτε εξαρτάται από αυτούς οι οποίοι τη διαχειρίζονται πέρα από σας. ναι με σύλληψες έτσι θα σας λέγαμε λοιπόν το γνωστό σκίστες της εκκλής της πηλικής της λοιπόν ουσιαστικά λοιπόν κυρία μου και κυρία μου άρχισαν τα όργανα όπως είπαμε Α, τι έχουμε, Τι έγινε, αυτό, Ρε φίλε. Ωραία, κατρούγκαλε, μα τρελαίνει. Ε, καλά, δεν υποσχεθήκατε ότι θα του προσλάβετε Ο ΣΥΡΙΖΑ στο δημόσιο. Θα επαναπροσλάβει, λέει ο κατρούγκαλο, του απολυμμένου δημόσιου υπάλληλου, αλλά θα προσλάβει λιγότερου νέου από ό,τι θα προσλάμβανε η προηγούμενη Στρούγκα. Διότι είπε τα κονδύλια του υπροπολογισμού για τι 15.000 νέε προσλήψεις στο δημόσιο δεν θα πάνε για νέου. Αλλά να, να πληρωθούν οι μισθοί αυτών Που θα επαναπροσληφθούν με, Ξεκινάμε με τον επόμενο μήνα Με γύρω στις 3,5 χιλιάδες να αρχίσουν να μπουκάρουν Τι Ναι, <laughs> ναι ο <λέγος. laughs> Θα δει στην Ελλάδα να ανθίσει Λοιπόν κατρούγκαλε Κάνουν πράξη Ναι messing, where... Τον ρωτήσαν τον ρε παιδί μου Που θα βρεις τα χρήματα να καλύψεις το μισθολογικό αυτό που θα... Την μπούκα που θα γίνει. Και είπε ότι ο προπολογισμό προβλέπει 15.000 προσλήψεις στο δημόσιο το 2015. Για νέους δημόσιους υπάρχει. αυτό όμως θα πάρει τους παλιούς. Ε, δεν καταλαβε, Κάτι θα γίνει. Μη, μη, μη, μη, μη σε απασχολεί. Θα το φτιάξουμε. Θα χιάσει δουλειά σου λέω. Ξεκινήσαμε. Πρώτη φορά περιστερά. Να. Ούχ, που λε, μεγάλε. Να δω να πάρω και ένα τηλέφωνο του πάνω. Να, να δω, βρήκε τα 185 εκατομμύρια. Εντάξει, έβλεπα τη φωτογραφία. Ε, όπω βγήκαν να φωτογραφηθούν, να πούμε εκεί η κυβέρνηση. Και όπω την έβλεπα τη φωτογραφία, έλεγα τι, το διάλογο. Βενιζέλο πάλι μέσα στην κυβέρνηση. Αν την κοιτάξει σε πρώτη φάτσα, δηλαδή. Έτσι, όπω θα τη δει. Πρώτη ανάγνωση φωτογραφία. Έτσι, αριστερά. Βλέπει το Βενιζέλο, αλλά είναι ο πάνω. Τέλο πάντων. Λοιπόν, όχι δεν, δεν λέω τίποτα, απλά λέμε, εντάξει μην βαράτε. μην βαράτε, εντάξει. Να, μες στην αγωνία λοιπόν, να δούμε αν θα βρει ο Πάνος και 185 εκατομμύρια. Καναπρετσίνι βρες εκεί για τους κινητήρες των F16 να πούμε. Και θα τα βρεις και τα άλλα μη να Όσο το ξανα. Δηλαδή προσπαθώ να το κάνω κοιμά στο μυαλό μου. Αριστερά με κουίχ και καμένο. Παρακαλώ, γιατί να τρεπούμε. Μισή τη υπουργή τώρα θα τραπούμε Κικιρίκου! Ε, Γεια Να κάνω Κικιρίκου ρε! Μα έχω, εγώ φίλε να σου πω κάτι; Έχω κάνει Κικιρίκου <σπάει> Κικιρίκου έχω κάνει Αλλά να μην έχω και εγώ αγωνία τώρα Όταν ε, βλέπω την αριστερά την αγωνία της αριστεράς μέσα από τη ματιά του πάνω του καμένου να βρει 185 εκατομμύρια <σπάει> <σπάει> Κατάλαβες! <σπάει> Δεν μπορώ! Με, ten, με υπουργό καριέρα στη Διεθνή με. Μόδα <συγκεκριστή> Πάντως μεγάλη να σου πω κάτι Ειλικρινά σου μιλάω Εάν βρεις Εάν βρεις Ένα βιογραφικό του σκουρλέτη Το Θεό, Θεό τον άπανται Ψάξε Αν βρεις Τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του στο Από που είναι Γιατί στα βιογραφικά γράφουν από που είναι Λοιπόν αν βρει ένα βιογραφικό Ψάξε όχι στο διαδίκτυο θα γκρεμίσει στην Google. Μιλάμε. Δεν, μπορεί... δεν βρει τι έκανε αυτό ο άνθρωπο. Δούλεψε, πήγε φαντάρο. Καλά, το πήγε φαντάρο δεν έχει σημασία. Εδώ μιλάμε τώρα να πούμε Ο Πάνος α πούμε ε, υπηρέτησε ξέρω εγώ, στο στρατό. Ήταν μια άδεια. Όλοι, όλοι όσοι υπηρέτησαν, άδεια. Είμα, δικαιούται ένα φαντάλο, ξέρω εγώ, 10-15 άδειε. Όχι τώρα, παλιά τότε που υπηρετούσε ο Πάνος Λοιπόν, ο Πάνος πήρε 350 άδειε. Τέλο πάντων, δεν έχει αυτό σημασία. Πολέμαρχος είναι και αυτός Αλλά βρείτε ένα βιογραφικό Του σκουρέτε να δούμε τι είναι αυτός ο καινούργιος υπουργός Ρε παιδί Αμα δεις το βιογραφικό του Βούτσι ας πούμε Θα δεις το άνθρωπος έχει ιδρώσει στο μεροκάματο Μιλάμε για ίδρωμα σου λέω Μεροκάματα πολλά Πολλά αυτοί, <laughs> άντε μην το πούμε, τώρα θα γίνουμε πολύ κακοί αν το πούμε Θα να μην αισθάνεσαι τώρα να πούμε like man, <laughs> Διότι οι αστυνομικοί δεν θα φέρουν όπλα μόνο στις συναυλίες, όχι Στι συναυλίες και στα γήπεδα yeah. Ναι, θα μας είπουν, ναι yeah. Yeah. Τη ευέλικτη σου λέω, έχω θάματα και οράματα. Το ότι έρχεται, έρχεται. Πολλέ, έρχεται. Μεγάλε, τι έγινε, ρε παιδιά! Έστειλε ο Όλιβερ Στόν σε χαρακτηρία στον Αλέξη. Ο Χολιγουδ loves Αλέξη. Πάντω, ο Όλιβερ, μία παραγωγή για τη ζωή του Αλέξη. Νομίζω ότι θα χτύπαγε καλά η εισιτήρια ε, Αν αντέχετε και Αν αντέχετε Αν αντέχουν τα νεύρα σας Να δείτε το έργο που έχει κάνει για τον George Bush Ο Oliver Stone, Να δείτε πόσο ε, Αντικειμενικός είναι ας πούμε ρε παιδί μου. Ε, Πραγματικά Αν αντέχετε λέμε Αν αντέχουν τα νεύρα σας Να το δείτε Θα δείτε περιτήνως ε, ε, Καλλιτέχνου ομιλούμενοι Είναι αυτοί που λέμε ρε παιδί μου, είναι οι στρατευμένοι καλλιτέχνε. Με καταλαβαίνει έτσι: Οι στρατευμένοι καλλιτέχνε. Αυτή που του φωνάζει, πώ είχε ο Χίτλερ να πούμε, κίνη κι την κινηματογραφίστρια, τη έλεγε: Κάνε ένα εργάκι εδώ. Πόσο καλό είναι ο Άριο και ο Ναζισμό. Τσακ, του έκανε ένα εργάκι. Yeah. Το έβλεπα εγώ να πούμε. Παπαπαπαπαπα, χέρο πρώτα. Αυτό εννοούμε στρατευμένο καλλιτέχνη. Μην πάει το μυαλό σα και εσά το κακό να πούμε. Ανατελειώνουμε. Ας ακούσουμε λίγο, ας ξεβρωμήσουμε λίγο τα Αιρτζιανά Με έναν άλλον ήχο Πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή Ανοίξτε τα ραδιοφωνά και να τα ακούσουμε παρέα Μαγκάς, μαγκάς και καραβιά. Το δεξί το χέρι του και με τα λοχαίρι κρύβει το χωριό μαχαίρι του. και με τα λοχαίρι κρύβει το χωριό του. Μάνγκα ναγκα τύπαγε πόρτε με στα ξημερωματάκια. Βρούσε της αυγής τα χρώματα και χώρουσε για κοστούμι της αυγής τα χρώματα Μάγκας, μάγκας έμπαινε στους σκύπους, και λουλούδια έπαιρνε και ξήμερο μας στρώμα μοναχός του έγερνε και ξήμερο μας στο στρώμα μοναχός του έγερνε μάγκας, μάγκας, γύριζε τον κόσμο και ονειρευότανε Σκοτίνα σου ματιά, νιχτά να πνιγώτα, ναι. Μέσα σκοτίνα σου μάτια, να πνιλότανε. Αυτά κυρία μου και κυρία μου Τέλος Τέλος Την κάνουμε αριστερά Κυρίες μου και κύριοι Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα του κλαίδια Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ωραίες περατηρήσεις Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την uh, υπομονή σας Να ακούσετε αυτή την εκπομπή Και ευχόμεθα να είσαστε πολύ καλά Για και χαρά σα. around. 101.5 FM Stereo